Καλή σας ημέρα κυρίες μου και κύριοι Καλώς ήρθαμε, καλώς ήρθατε We... Ξανά μανά, στον τοίχο Κυρίες μου και κύριοι mom... Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, αυτοπροσκόπος Και εδώ είμαστε με αυτή την εκπομπή Μισό λεπτό να θυμηθούμε Και το τηλέφωνο το ξέρετε Είναι το 2681 4060 Θα μας πείτε τις ωραίες παρατηρήσεις σας Και Πολλές πολλές καλημέρες σε, σε όλους τους φίλους Στη Θεσσαλονίκη Στη Πτοιλεμαϊδα Στη Νάουσα Στην Κοζάνη Στα Χανιά Στο Ρέθεμνο <Τι> Στην Αθήνα ε... Στην Κυψέλη Γεια σου ρε Χρήστο Λοιπόν, γεια βασίλης στην Άωση. Να πω και καλημέρα Μην ξεχάσω Στην Πιτουλεμαϊδα το φίλο μου τον Τάσο Και σε όλους τους φίλους που δεν ακούνε Να είναι καλά κι αυτοί Μπορείτε να Αν θέλετε για να φτιάξει διάθεσή σας Το ξέρω ότι δεν φτιάχνει Να βλέπετε και να ακούτε την κυρατασία Καθημερινά Κυρίε μου και κύριοι και αγαπημένα μου Ελληνόπουλα ε, αφού ευχαριστήσουμε και τα ραδιόφωνα τα οποία μας κάνουν την τιμή να μας αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή να προχωρήσουμε να προχωρήσουμε να πούμε τι, τι να πούμε τι, τι να τσαμπονίξουμε που θα έλεγε και ο ποιητής αυτή την εποχή, αυτές τις εποχές διότι φαντάζομαι ότι ούτε τα Άλκασέντζερ, θα θυμόσαστε τα Alcacentzer, κάποιοι παλαιότεροι θα το θυμόσαστε, ο, δεν μπορούν να σας κάνουν να χωνέψετε τόσες πολλές κόκκινες γραμμές, τόσο πολύ μεγάλη αντίσταση, τόση αξιοπρέπεια, τόση ελπίδα, την οποία έχετε φάει εκτός από το Αμνοερίφιο και τα σπλινάντερα και τα κοκορέτσια αυτές τις Άγιες Μέρες του ελληνικού Πάσκατος. Να μην το ξεχνάω του Ελληνορθόδοξου Πάσκατος Κυρία μου και κυρία μου, κυρία μου και κυρία μου, λέω ορίστε παρακαλώ, καλώ το παλιγάρι. Έκανα διακοπέ με τα σχολεία. Τι κάνω, ρε φίλε, Κάτσε με τη σειρά. Όχι, όχι παιδικά να έχω πέντω τότε ε. Κάνω μόνο όταν με βαράει το Άγιο Πνεύμα του. <laughs> χάρι Μπορείς να ακούσεις και από το Ιντερνέδιο το... το ράδιο τώρα. Να σε καλά, να σε καλά Καλή σου μέρα φίλε μου Λοιπόν που λες έπαθε Τι μου πέντε ο Έπαθε στέρι, όχι ε, βγήκε από το ρυθμό του <μήλεια> ο, Το καλοκαίρι τι Ακούγεται, μπουκώνει μπουκώνει. Αν βγαίνουμε στο αυτό, ναι, αφού αυτό, δεν πήρε ο άνθρωπος τώρα. Ιντερνεδικός αυτός είναι, πώς το λένε καινοντου έργο. Πες το τι ναι. Μάτριξ είναι αυτό Μάτριξ. Yeah. Για κάτσε να το τσεκάρουμε κιόλας τα Καναδάτια. Yeah. Ποιο είναι αυτό, εδώ δεν είναι. Yeah. Ποιο είναι. Αυτό. Μπάνα. μπάνα το σύστημα <μήλω> Λοιπόν που λες Τι σου λέγα; Έχεις δεν μπορείς ούτε με Alcassinger να συνέρθεις Σε καταλαβαίνω, σε καταλαβαίνω πλέρια Ελληνάρα μου Διότι δεν χωνεύεται τόση Τόση πως τι λένε ρε, μου. Ειδικά οι κόκκινες γράμμες Ειδικά οι κόκκινες γράμμες <Τι> <Τι> Έλα όπως λέγαμε ε, Και πριν πολύ καιρό ο Αλέξη και η παρέα του δεν ανησυχεί παίζοντα την κυβέρνηση, διότι όσον ούπο, είπαμε, ήρθε το Πάσχα. Πάει το 15η μέρο. Όσον έρχονται και καλοκαιρινέ διακοπέ, όπου εκεί θα γίνει το Έλα. Να δει. Αυτό από πού φαίνεται. Φαίνεται από το λαγό Ρωμανιά. Αυτή τη μουτσούνα την οποία έχουν εκεί στι κοινωνικέ ασφαλίσει, δεν γίνει σε άλλο αριστερό πατριώτη εκεί. Τέλο δηλαδή, το Ρωμανιά. Γέννησε ο οποίο τι βγήκε και σου είπε προχθέ με την, αυτή την. Η φάτσα που σου θυμίζει η επίτροπο Εκκλησία. Ναι. Λοιπόν, πήγε και σου είπε ότι οι εταίροι θέλουν 300 ευρώ σύνταξη. Είναι τώρα πάνω από ένα χρόνο, ίσω και δύο, που σα λέμε και κάνουμε μια ερώτηση, αφελή βέβαια: ερώτηση, Ότι αν βγούνε, βγούνε αύριο οι εταίροι, οι συμμαχοί σου πάνω απ' όλα, η ενωμένη σου Ευρώπη, πέστε όπω θε, οι λατρείε σου, οι αγάπε σου και σου πούνε ε, 300 ευρώ σύνταξη. Τι θα βγει, σε ρωτάγαμε τότε. Θα βγάλει όξο την αδεδή να του κάνει η ντάτσι η ντάτσι. Ερώτηση βάζαμε και την ξαναβάζουμε την ερώτηση. Βέβαια, αν θα σου δίνουν 300, να είσαι ευτυχισμένο. Προσωπικά, ποντάρω γύρω στα 250. Λοιπόν, μου λε, βγήκε αυτό ο λαγός κανονικό. Δηλαδή, αυτό είναι ο ρόλο του. Γι' αυτό προσπαθούν να εξασφαλίσουν το παντεσπάνι του. Όλοι αυτοί που περνάνε καλά στην Ελλάδα, για να δουλεύουν ει του λαού. Όπω σα έγραψα και στο αρθράκι, δεν ξέρω πόσοι από εσά το διαβάσατε διότι όπως θα διαπιστώσατε ο τείχος δεν σταμάτησε να λειτουργεί και όποιοι ε, τον επισκέπτεστε θα είδατε και καταπληκτικά ρεπορτάζι και αναλύσεις έγραψα λοιπόν το το εξής. όταν μια κυβέρνηση προσέξτε τώρα μην τις βάζετε πρόσημο αριστερό φιλελέ ξέρω εγώ. όταν μια κυβέρνηση μια χώρας σκιάζει ένα λαό για να πληρώσει αυτά που δεν χρωστάει Υπέρ δουλεύει Υπέρ του λαού ή υπέρ των αφεντικών της Πάλι βάζουμε Εμεί ερωτήματα θα βάζουμε Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο ερωτήματα. Υπέρ ποιο δουλεύει Διότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιώντα την σταλινική φάτσα Της κυρίας Βαλαβάνη Και άλλων αριστερών ε, πατριωτών Ήρθε και σουπε ας πούμε Τις τελευταίες μέρες η πλερώνηση Ξεκινάνε οι κατασχέσεις Ποιον σκιάζεις Τι χρώσταγα ο έρ πριν μου χώσει το, τη χατζάρα στο λαιμό ο, ο και ο Σιμίτη παρέα του, τίποτα δεν χρώστακα. Ούτε σε εφορίε, ούτε τις Μιχαλούς. Λοιπόν, ε, με κάνατε, έχασα τη δουλειά μου, δεν έχω στον ήλιο μοίρα, με φορτώσατε φόρους διότι αυτό είσαστε παραγωγή φόρων, και τώρα με, με, με εκβιάζει. Υπέρ δουλεύει, υπέρ εμού, διότι ακόμη αν δεν το έχεις, αν το ξέχασε, λέω να στο θυμίσω, εγώ είμαι ο Έλλην. Ο Σόιμπλε είναι Γερμανό, ο Σαπέν είναι γάλλος Η Μέρκελ είναι Γερμανίδα, ο Ομπάμια είναι Μαύρο Αμερικάνο. Όχτα με πει ομοφοβικό η κυρατασία, έπαθα. Λοιπόν, δεν ξέρω αν σου διαφεύγει δηλαδή, ζω και εγώ εδώ πέρα. Ο μίγα, ω κουνούπι, ο οποίο δεν είμαι ούτε σε κόμμα, ήμουνα στον ιδιωτικό τομέα, με ξέσκησε, είχα μια βιοτεχνιούλα μου, την έκλεισε. Με έχει φορτώσει ένα κάρο χρέη, τα οποία δεν, δεν είχα. Ο ταλέπορος Και ζω κι εγώ σε αυτή τη γεωγραφική περιοχή που αποκαλείται Ελλάδα Όπως μας είπε ο σύντροφός σας πριν τις εκλογές Λοιπόν δεν ξέρω Σου, σου διαφεύγει ότι ζω και εγώ εδώ πέρα Και δεν ζει μόνο ο στρατός ο πληρωμένος σου Ο πληρωμένος σου στρατός Τον οποίο οδηγείς Με μαθηματική ακρίβεια σε μισθού Βουλγαρίας Λέμε τώρα Και παρόλα αυτά θα συνεχίσει να σε παλαμακίζει Και να σε θεωρεί ήρωα Σου διαφεύγει έτσι σου διαφεύγει αυτό το πράγμα ότι ζω και εγώ εδώ Εγώ τώρα προσωπικά ξέρω εσύ βάλες το εγώ ό,τι θέλεις Σου διαφεύγει ότι αυτή τη στιγμή τα καλύτερα μυαλά μας είναι όπου φύγει ή φύγει για την επιβίωση Σου διαφεύγει ότι οι άνθρωποι με αγώνες αυτή τη στιγμή ετοιμάζονται ή φύγανε να πάνε να ζητήσουν την επιβίωση Από το Καζακστάν μέχρι το Ουσμπεκιστάν σου διαφεύγουν όλα αυτά τα πράγματα. Το μόνο το οποίο έχει στο μυαλό σου είναι οι αυξήσει των τιμολογίων τη ΔΕΗ, οι αυξήσει στου ημέτερου δημόσιου υπάλληλου και τα, τα κόλπα με την ΑΔΔ, κύριε Λαφαζάνη, και παρέα και αριστερή μπαταροφόρμα Πώ σε λένε. Αν σου διαφεύγει λοιπόν, σου θυμίζουμε ότι υπάρχουν και αυτέ οι μύγε εδώ, τι οποίε πετάξατε στον καιάδα. Βέβαια, όλα αυτά κυρία μου και κυρία μου είναι ο ταραμά όπω είπαμε κόκκινε γραμμέ show, ταξίδια στη Μόσχα, στη στην Ουσύντων, συζητήσει του ήρω Αβαρουφάκη με το μπάμμα και τα λυμπάν και τα λυάν, lifestyle φωτογραφίσεις τη κυρία Αριστερίσ τώρα, δεν ξέρω που πρόσκειται, κυρία Σραχείλιο. Λοιπόν, όλο, όλο, όλο, όλο αυτό το πράγμα τσουλάει. Εξάλλου όλο αυτό το πράγμα τη ξεφτίλα τα τελευταία 30-40 χρόνια. Γαλούχησε, εκμάύσε και εξεφτέλισε ένα λαό διότι. Λέμε ότι έχει κι άλλο πάτο Έχει κι άλλο πάτο Διότι 2 Μαΐου 2 Μαΐου η ελληνική κοινωνία Καλεί τον Αειδό Σάκη Ρουβά Να ε, τραγουδήσει αξιονεστή Όπως το ακούτε Πόσο άλλο δηλαδή πόσο, Τι άλλο δεν θα σου κάνει εντύπωση Τόσο πολύ έχουμε συνηθίσει στο, Στην ε, Οπτική Της ξεφτύλας Αλλά και στην ακοή της ξεφτύλας Δηλαδή, το απόλυτο σούργελο θα πιάσει κάποια πράγματα στο στόμα του όπου λογικά δηλαδή πρέπει να σηκωθεί ο μπιθικό τη, να γίνει ζόμπι. Ξέρω εγώ πώ τα λένε αυτά εκεί, <Κι> να σηκωθεί να πάει να του πλακώσει όλο το ξύλο. <Κι> Δεν θα πούμε για το Θεοδωράκι, διότι δηλαδή αυτό είναι εν ζωή ο άνθρωπο, <Κι> είναι εν ζωή ζόμπι. Πώ διάολο, διάολο επιτρέπουν να γίνουν αυτά τα πράγματα, μόνο αυτοί τα γνωρίζουν. <Κι> Βέβαια, αυτά τα διοργανώνουν άνθρωποι της εξουσίας, τους οποίους ανθρώπους της εξουσίας, αγαπητέ μου και αγαπημένα μου, εσύ τους εψήφισες και όχι εμείς. Οπότε, λοιπόν, τώρα, από σήμερα, εκτός των άλλων και την αγωνία που θα έχουμε περιμένοντας το Σάκη τον Τρουβά να μας πει το Άξιο Νεστή και το Μέρα Μαγιού μου Μίσεψες, να ρηγήσουμε, έχουμε και το καινούριο σόου το οποίο ξεκινάει από σήμερα, με τη δίκη της χρυσή αυγή. Η περιοχή του Κορυδαλού έχει γίνει. Ε... Περιοχή η οποία τη φυλάνε, λε και θα μπει ο ίσης μέσα. Λοιπόν, φοβάται επεισόδια ε, κυβέρνηση. Έχει και τέτοια, μην το ξεχνά, και μάλιστα αριστερή κυβέρνηση. Και ξεκινάει το show. Τώρα, αυτό το show πόσο θα κρατήσει, ανάλογα με το πόσο τους εξυπηρετεί. Το θέμα λοιπόν είναι το εξή: ε, Ότι και το έχουμε και το λέγαμε και εκείνη την εποχή που ανέβαιναν τα ποσοστά. Τη χρυσή αυγή ότι τη χρυσή αυγή κάποιο την έσπρωξε κάποιο την έκανε αυτό που είναι και αυτό που την έσπρωξε και την έκανε ή μάλλον αυτή δεν πρόκειται να καθίσουν το σκαμνί ποτέ. Hey. Παρακαλώ. Hey. Hey. Α, καλά. Α, καλά. Ε, ε, ε. Α, α, από ποιον τα περίμενες. <Τι> από την αριστερά. Ω, oh, ναι, εντάξει. Εντάξει, εντάξει. Ζε, ε, ε, ε, ε, ε. τη ζαρτιέρα σου λίγο και πέρασέ μου τη στο λαιμό. Σε παρακαλώ πολύ. <Τι> ε, να από την αριστερά. Ποια αριστερά. <Τι> λέει εδώ ένα φίλος, περίμενα λέει, να του καθίσουν στο σκαμνί, πρώην <Τι> <κλουσ» <κλουσ> και τους και τέτοιους όλους τους ξεπουλιτάδε. Αλλά... <Λα>... Από την αριστερά το περίμενε ο φίλος δε... ε, ε, Αγαπητέ μου κοίταξε να σου πω κάτι Να σου πω κάτι αυτή τη στιγμή Αυτή η αριστερά ε, Όχι δεν μιλάμε για του όψιμους ε, Που πήγανε και ψηφίσανε Για να δια... ε, ε, εξασφαλίσουν του μισθούς τους Και τους συντάξεους τις συντάξεις. Σου έχω ξαναπεί τι είναι αυτή η αριστερά Αυτή η αριστερά είναι, είναι και συνεχίζει να είναι Δηλαδή απλά ο καφενές Μετατράπηκε σε μαξί μου Το εμεί οι τρεις τον καφενέ τσιγάρο πρέφα και καφέ. Λοιπόν διορισμένοι απαξάπαντες από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με υψηλού μισθού, Συνδικαλιστάδες οι περισσότεροι ναι, αγωνιστές πάρε, πάρε το βιογραφικό τη ολονών. Και κοίτα τι δουλειά κάναν Το μόνο τη μόνη δουλειά που έχουν είναι αγωνιστής Αγωνιστής τώρα τι όπως λέμε ξέρω εγώ πραγματευτής Τι να σου πω λοιπόν Οπότε καταλαβαίνεις επειδή στην Ελλάδα μπλέξαμε τα μπούτια μας Και μπορεί η κυρατασία να με πει ομοφοβικό φασίστα, και τα λυπάμαι και τα λοιπά, αφότου αδιόρατο χαμόγελο, αυτό το χαμόγελο τη ευτυχίας που έχει κερτασία στο, στο πρόσωπο, το έχετε παρατηρήσει. Είναι σαν να έχει καπνίσει 500 μπάφα Σαν να έχει, έχει πιθεί το μπάφο τη κηρατασία και βγαίνει και κάνει και δηλώσει. Πού είναι οι μετανάσταση κυρατασία, εξαφανίζονται. Λέει καιρατασία. Έτσι απλά, γίνονται τη αναλύψει Οι μετανάσταση. Ε, ε, ε, είναι η Χριστή. Ποιο άλλο ε, ο Χριστό δεν εξαφανίστηκε δεν. Ε, Αναστήθηκε και εξαφανίστηκε. Έτσι γίνονται. Γίνονται τι αναλήψει ω οι μετανάστε. Αυτό λοιπόν το αδειόρατο χαμόγελο που είναι αυτό, το, το, και το απλανέ βλέμμα του βλάκα είναι αυτό που χαρακτηρίζει αυτή την αριστερά ακριβώ. Αλλά αυτή η αριστερά, αγαπητέ μου, έρχεται με, σε, σε σένα που έχει όχι απλώ διαφορετική άποψη, τεκμηριωμένη άποψη να σε πει ομοφοβικό, να σε πει φασίστα, να σε πει ναζίστα. Και πρόσεξε τώρα. Θέλω να το προσέξει αυτό. Αυτή η αριστερά δεν αντιδρά. Σε αυτά που είπε ο Σαπέν, Σαπέν, στο λέω και με προφορά, παιδί μου, μην νομίζω ότι δεν μιλάμε και 5-6 γλώσσες, ο Σαπέν, ναι. Αυτά που είπε προχτές ο Σαπέν, σε αγαστή συνεργασία με το Σόιμπλε και την επίθεση την οποία κάναν αυτή χώρα σε αυτή τη χώρα η οποία αποκαλείται ακόμη η Ελλάδα. Μίλησε κανένα. αυτοί οι τύποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να ξεσκίσουν όποιον ενδιαφέρεται στην Ελλάδα για την κοινωνική δικαιοσύνη είπαν καμιά κουβέντα για μια για, για, για, για ξεφ, ακόμη ξεφτίλα που βιώσαμε με αυτά τα, τα αθύρματα της κομικοτραγικής δημοκρατίας που λέγεται γαλλική αυτής της κλονίστικης δημοκρατίας, της πλάκας που βγήκαν και είπαν αυτά που είπαν αυτό που, που κηρύξαν ξανά για μια ακόμη φορά τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδα. βγήκε κανένας λοιπόν από αυτούς τους αριστερούς να πει κουβέντα όχι, γιατί είναι διαχειριστές του συστήματος γιατί πρέπει να κάθονται προσοχή στον κάθε σαπέν στον κάθε Σόιμπλε και να έρθω και να μην κουραζόμαστε και να μην τα ξαναλέμε. Καταλαβαίνει ρε αγόρι μου τώρα ότι ο Δρύτσα και η Κυρατασία κουμαντάρει να σου σώσει τη ζωή. Για να μην αφήσουμε τον αρχηγό τώρα. Του τσιπροβάροφάκεδε και τέτοιου. Βιώνουμε άλλη μια γελία κατάσταση μεγάλη. Και όποιο το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνει. Όποιο δεν το καταλαβαίνει, εντάξει τρέχει ο μισθό να δούμε μέχρι πότε. Λοιπόν, οπότε. οπότε Πού οδηγεί αυτό Στο τρίτο μνημόνιο οδηγεί Στο τρίτο μνημόνιο αυτό είναι έτοιμο Εκεί λοιπόν θα έρθει Να γίνει πράξη αυτό για το οποίο Σε προειδοποίησε ο καλός λαγός Ο Ρωμανιάς Αυτός ο Επίτροπος της Εκκλησίας Για τα 300 που σου είπε, Σου λέω εγώ 250 και πολλά σου λέω to... Και να σου υπενθυμίσω Για μία ακόμη φορά Ότι σε αυτή την αποκαλούμενη ακόμη χώρα, χώρα Ελλάδα Ζει ο κατεστραμένος μικροβιοτέχνης ο απελπισμένο υπάλληλος, ε, υπάλληλος εργάτης, οικοδόμος ο οποίο δεν βρίσκει μεροκάματο με τίποτε, δεν έχει επόμενο δευτερόλεπτο, όχι αύριο. Ορίστε παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν 200 δισεκατομμύρια υποσόμπλε Λένε πολλά Το θέμα είναι αγαπητέ μου ότι εμείς δεν ακούμε Ακούμε αυτά που μας συμφέρουν ή αυτά που μας αρέσουν Λέει ο Τσίπρας μας αυτά Βούρει Αυγιανή Σώθηκε η Ελλάδα Λέει ο Σαμαράς το άλλο Βούρει άλλη από την άλλη φίλε Λέει, Πασοκο έτσι και τα λιμάν Αυτό είναι το θέμα Αυτοί όλοι βέβαια Έχοντα εξασφανισμένο τον άρτον τον επιούσιο και όχι μόνο αλλά και τη γλυκιά ζωή πιστεύουν ότι αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί και εμεί θα το πούμε για μία άλλη, ακόμη φορά αμ δε οπότε κυρία μου και κυριέ μου αυτή την καταμέτωπο επίθεση που δέχτηκε η, η, η Ελλάδα από τον άξονα Γαλλίας Γερμανίας και σου λέει το κτίνος το κτίνος κατεμέ εχθρό αυτής της χώρας χτίσαμε λέει τείχος για να σώσουμε το τραπεζικό μας σύστημα δεν υπάρχει φόβος πια αν η Ελλάδα χρεοκοπήσει καταλαβαίνεις δηλαδή δολοφονεί αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού για τις τράπεζες και σε ξαναρωτάω εσένα αριστερέ με χωρίς δηλαδή δεν ρωτάω την κυβέρνησή σου εσένα που είσαι αριστερός μέσα στο εγκεφαλικό σου σύστημα αυτό Συνάδει με κάποια λογική. Αν συνάδει, αγαπητέ μου, οκ, okay, καμία αντίρρηση. Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, φτάνουμε στην απόλυτη ξεφτίλα, στην απόλυτη ντροπή, στο, στο απόλυτο μεγαλείο τη ντροπή, η αριστερή κυρία Δούλου σε ομιλία τη στο Πανεπιστήμιο τη Νέα Υόρκη. Διότι όπω θυμάσαι και ο Παπαντρέα και οι άλλοι Στασινοπούλου, αναγνωστοπούλου, πώ τη λέγανε, όλοι όταν είναι στην εξουσία του καλούν και κάνουν διαλέξει τα πανεπιστήμια. Και τους ταχώνουν βέβαια αυτό μην το ξεχνάς έτσι Εκεί λοιπόν στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης Η αριστερή κυρία Δούρου τι μας είπε Αν αποτύχει η δική μας κυβέρνηση Μετά θα έρθει ο ναζισμός στην Ελλάδα να κυβερνήσει Καταλαβαίνετε μεγάλε Τι ωραία το, παίξα, τι ωραία το παίζουνε Είναι προσέξτε Είναι επιλεγμένοι. Είναι βαλτή Από την, από την ναζιστική Ευρώπη να το, Τα δύο άκρα Κατάλαβες τα δύο άκρα το παίζουν το παιχνίδι, είναι βαλτή Δεν έχουν να πούνε ούτε μία κουβέντα Ούτε μία λέξη από το δικό τους Σύστημα, από το μυαλό τους Είναι βαλτή Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή Πες ότι αύριο μεθαύριο Δηλαδή βγαίνει ένα κίνημα μέσα από το λαό Όπως θες πες το για την κοινωνική δικαιοσύνη Δεν γίνεται δηλαδή Αν αποτύχει ποιο Ο Αλεξάκος και η παρέα του Προσέξτε τι είπε η γινή αυτή Προσέξτε Όχ γυμνή, γυμνή. Αν αποτύχει λέει η δική μας κυβέρνηση μετά θα έρθει ο ναζισμός. Να σου υπενθυμίσω ότι εδώ και δύο χρόνια ίσως και παραπάνω το σχέδιο της εξουσίας του ότι θα ήρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ το είχαμε, να μην λέμε προβλέψει, ε, η αλληλουχία των γεγονότων οδηγούσε ακριβώς μαθηματικά εκεί για να λειτουργήσει ως ανάχωμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμω, βάζαμε και ένα ερώτημα και το ξαναβάζουμε. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, τι. Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ τι Το ξαναβάζουμε το ερώτημα Λοιπόν η κυρία Δούρου και η παρέα της Δεν είναι τίποτα άλλο από ανάχωμα Της ευροναζιστικής Ευρώπης Διότι λέμε τώρα ρε παιδί μου ε, Βλέποντας την πρώτη αντίδραση των, Της αφθόρμητης κίνησης Αυτόν που περιγελά ακόμη και το, κακουέ, το Κουκουέ Σήμερα ονομάζοντα του Ονομάζοντάς του ξέρεις, τώρα Μπορείστε. Έλα ρε φίλε, τι κάνει. Τι <συγλίδε> δούρος τα λέει, δεν τα λέω εγώ. <συγλίδε> αυτό κάνει ναι, αυτό, <συγλίδε> αυτό. Ναι, αυτό κάνει. Αυτό, ναι, ναι. <συγλίδε> <Και> τους... <συγλίδε> ναι. Τι να κάνουμε, φίλε, έτσι, να σε καλά. Λέει λοιπόν ο φίλος ο Μιχάλης από την Πρέφεζα Και δεν έχει άδικο Γιατί με κάνεις λέει να πιστέψει Ότι αρχίζει από σήμερα Η ηρωποίηση της χρυσή Αυγής Η κυρία δούρο Τα λέει αυτά δεν στα λέω εγώ Η κυρία Δούρους τα λέει αυτά Το τι θα χτίσουν ε, Σε αυτή τη δίκη Παροδία Σε αυτό το show το οποίο δίνουν Θα δώσουν ε, τις επόμενες μέρες ε, Θα φανεί θα φανεί αμέσως. Αλλά να γίνουμε κουραστικοί και να πούμε για μία ακόμη φορά το πρόβλημα τη Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Ναι, έχει πρόβλημα με τη δημοκρατία ναι. Ναι. Φίλε μου καλέ Λέει ένας φίλος εδώ πέρα ε, Δεν είναι καθόλου τυχαίο που πήγε σε δίκη Όχι πριν τρεις μήνες η Χρυσή Αυγή Αλλά με αριστερή κυβέρνηση Και αν πάει σε εκλογές λέμε τώρα Και ψηφίσει ο λαός Χρυσή Αυγή Τι φοβάται η κυρία Δούρου τη δημοκρατία Τη δημοκρατία αγαπημένε μου φίλε Την φοβούνται όλοι Την πραγματική δημοκρατία Απλά χρησιμοποιούν το φερετζέ της Για να κάνουν τα κόλπα Των αφεντικών τους Τη δημοκρατία Λέμε τώρα τη δημοκρατία λάστιχο έτσι Τη χρησιμοποιούν απαξάπανες Μα αριστεροί, μα δεξιοί, Μα φασίστες, μα ναζίστες Γιατί η Ευρώπη ΕΕ Αυτή τη στιγμή δεν σου μιλά για δημοκρατία Ποιο ε, Δεν σου μιλάει για δημοκρατία Για δημοκρατία δεν σου μιλάει το, ε, το, Η πλάκα όμως η πλάκα να Ναι, τώρα θα τα πω Κοίταξε δεν θα το πω Ακριβώς όπως το είπες Για το πως θεωρεί τους ψηφοφόρου της Ιδούρου Και όλοι αυτοί οι οποίοι καλούν Το εκλογικό σώμα να ψηφίσει Αυτό φάνηκε τόσο από τη δήλωση του Τσίπρα Όπως είπες και εσύ Ότι είμαι 40 χρονών και θα τους πηγαίνω σε εκλογές συνέχεια Και θα πάρω 59% Όπως επίσης φάνηκε και από τη δήλωση του Δραγασάκη προχθές Που του λέγανε για γκρέξιτ και τέτοια Και λέει μα σε αυτόν είναι Θα πάμε σε εκλογές Τι είναι τελικά αυτές οι εκλογές Αυτές οι εκλογές τι είναι Δηλαδή αποτυχαίνουν αυτοί, αυτοί Όχι αποτυχαίνουν Αυτοί εκτελούν τις εντολές των αφεντικών τους Και τραβάνε ένα λαό Με προκαθορισμένη ψήφο Έτσι Για να το παίζουν, για να το, παίζουν το παίζουμε εδώ δημοκρατία διότι αυτή τη στιγμή πε ότι βγαίνει, καλή ο Δραγασάκη και η παρέα του το λαό σε εκλογέ. Τι θα ψηφίσει, Δηλαδή, τι ακριβώ να ψηφίσει ο λαό, δηλαδή, Τι θα τον καλέσει να πει το λαό, Τα ίδια δεν έλεγε και ο Παπαντρέο. Να κάνουμε δημοψήφισμα. Αφού λοιπόν κάνουμε ό,τι κάνουμε και κάνουμε τη δουλειά μα και υπογράφουμε τρίτα μνημόνια και ξεπουλάμε την ελληνική δημόσια γη και συνεχίζουμε να σφάζουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Καλούμε λοιπόν το λαό Και του λέμε έλα εδώ Έχουμε και τα μέσα στα χέρια μας Τον στρέφουμε όπου θέλουμε Και δίνουμε τα ποσοστά στο ανάλογο ανάχωμα Που μας κάνει τη δουλειά μας Λέγε με Σαμαρά, Λέγε με Βενιζέλο Λέγε με Κουρέλα, λέγεμε ΣΥΡΙΖΑ Λέγε με όπως θέλεις ε, Αγαπητέ μου αν υπάρχει κάποια άλλη πραγματικότητα Εδώ, είναι, εδώ είμαστε να την ακούσουμε διότι όπως, θα σου, όπως άκουσες και τη φιλενάδα σου, τη σύμμαχό σου, τη λατρεία σου Πώς αλλιώς να σου την πω τη λαγκάρτ Σου είπε ότι ο, ο μήνα του μέλητο Ελλάδας πιστωτών έλαβε τέλος Όλοι, πρόσεξε, όλοι αυτοί οι μεγάλε δουλεύουν για πάρτι σου Όλοι αυτοί κοιμούνται και ξυπνάνε με μία έγνοια <Το> Πώς θα επιβιώσει ο ελληνικός λαός Το, το ερώτημα είναι το εξή. Όχι το ερώτημα, η πραγματικότητα είναι η εξή. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά Επειδή δεν ξέρω πραγματικά Τι ψηφοφόρος είσαι Δηλαδή δεν ξέρω πως επιλέγεις Με τι νοικοκυριό στο κεφάλι σου επιλέγεις Διότι εδώ δεν μιλάμε για ιδεολογία αγαπητέ μου Μιλάμε για νοικοκυριό Στο σπίτι σου Είναι δυνατόν Σε ξέρω ξαναρωτήσει Να ζεις με δανεικά μόνο Μια απάντηση θα ήθελα Πόση διαφορά έχει δηλαδή το σπίτι σου Απ' τη χώρα Πώς νομίζει ότι έχει. Είναι δυνατόν να ζει με δανεικά. Να βάλει υποθήκη το σπίτι που σου ο πατέρα σου, να βάλει υποθήκη τι μηλιέ, να βάλει υποθήκη τι πορτοκαλιέ, να βάλει υποθήκη το παιδί, να βάλει υποθήκη τη γυναίκα, να σου πουδίξουν και το παιδί και τη γυναίκα και να δανείζει στη συνέχεια. Και ποιο να σε δανείζει. Και πώ να βγει ζωή. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Για να εξοφλήσει κάποια δανικά το δάνειο που πήρε, α πούμε, από τράπεζα, θα πρέπει να κερδίσει από κάπου λεφτά. Μα από το μισθό, μα από τη δουλειά Μα, μα, μα Βλέπεις στην Ελλάδα να υπάρχει καμιά δουλειά Βλέπεις να έχει βρεθεί εδώ και τρεις μήνες Να έχει προσθεθεί ένα μεροκάματο Στην ανεργία που δέρνει τον κόσμο Το βλέπεις, το μόνο που ακούς θα προσλάβουμε Δέκα στο δημόσιο Θα κάνουμε, αυτό δεν είναι παραγωγή αγαπητέ μου Παρακαλώ Από ουρά σε ουρά μου λέει. Μεροκάμα το κάνουμε, μου λέει εδώ νάς, φίλος. Να κανονίσουμε για τη ΔΕΗ, να κανονίσουμε για το ένα και να κανονίσουμε για το άλλο. Αυτά είναι μεροκάμα. Και τώρα σου σε... αυτό το πράγμα με τη ΔΕΗ αριστερή κυβέρνηση θα συνεχιστεί πολύ. 200 τόσα ευρώ ε, χρεώσεις χρεώσει σε λογαριασμού συνταξιούχων. Ρε πλάκα μα κάνετε. Ήθελα να ξέρω, ξερα... πραγματικά δηλαδή, όταν αυτό ο έρμο ο Θεός έβρεχε αριστεροσύνη, κρατάγατε ομπρέλα. Τι κατά αριστεροσύνη έχετε στο κεφάλι σα μέσα, yeah. λέμε ρε παιδί μου, γιατί εγώ τώρα όταν σου λέω βλέπω την κυρατασία, ω αριστερή φάτσα δηλαδή, yeah. είναι η προσωποποίηση τη αριστερά. Ακριβώ αυτό το απλανέ μαστούρικο χαμόγελο. Yeah. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ε, Που λε, μεγάλε. Στο όπω είπαμε η φιλινάδα σου, η Λαγκάρ, ο μήνα του μέλητο. Ελλάδα Πιστωτών έλαβε τέλο. και είχαμε και την ιστορία με την Τρόικα. Α, ah, όχι πώ την είπαμε τώρα, δεν την είπαμε Τρόικα, την είπαμε Κουρκουμπίνη. Ναι. Στον τοίχο λοιπόν την κόλλησε την κυβέρνηση. Αν θέλει δανεικά τώρα, και μεταρρυθμίσει για ασφαλιστικό, λέει ετοιμάζουν. Λοιπόν, για αρχή λέει θα σα δώσουμε 20 δι. Προσέξτε. Προσέξτε. Θα πάρετε 20 δι. Είναι εκπαιδευμένοι, αυτοί, πραγματικά δηλαδή, αναρωτιέσαι κάποια στιγμή πως αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή πως ζούσαν, πως είχαν οικογένειες, πως έχουν οικογένειες, <Τι> θα μου πεις παράσιτα της κοινωνίας μια ζωή, προσκολιόμενοι στον στο παντεσπάνι, <Τι> φέρτε να υπογράψουμε δανεικά τίποτα άλλο, φέρτε να υπογράψουμε δανεικά. Οπότε λοιπόν, Μεγάλε, τι έχουμε τώρα. Όπω μα είπε λοιπόν ο Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυτό που σου θυμίζει επίτροπο Εκκλησία, όπω τον είμαι, Ρωμαία ξεκινάει το μέτρο για τι κατώτατε συντάξει. Η αρχή λοιπόν θα γίνει με ποιου άλλου, με, με του εφοπλιστέ. Ναι, γέλα λίγο. Με το μεγάλο κεφάλαιο, ξαναγέλα. Φυσικά με του χαμελοξυνταξιούχου. Δήλωσε λοιπόν ο Επίτροπος της Εκκλησίας ότι οι εταίροι θέλουν συντάξεις κάτω των 487 ευρώ να πάνε στα 420 για όσους δούλεψαν 15 χρόνια. Προσέξτε. Σας είπα ότι αυτοί οι τύποι είναι λαγοί. Όσο περισσότερο τους βλέπετε να τους καλούνε τα μίσταρνα όργανα των ραδιοτηλεοπτικών συχνοτήτων με τους ε, δημοσιογράφους μαριονέτε και λένε, λένε, λένε αυτά που λένε ό,τι λένε σήμερα Αύριο μεθαύριο αντιπαραμεθαύριο θα γίνει πράξη Προσωπικά λοιπόν σου επαναφέρω τη δική μου θέση Στα 300 θα είσαι ευτυχισμένος Προσωπικά σε βλέπω γύρω στα 250 αγαπητέ μου <Το> Επίσης στο τραπέζι των μέτρων και της συζήτησης Για να πάρει τη δόση της η κυβέρνηση Να σου κάνει και εσένα την ένεση Την ένεση. Μπαίνει και η κατάργηση του ΕΚΑΣ Γνωρίζετε τι είναι το ΕΚΑΣ Είναι να συμπλήρωμαστε σύνταξη των 200 ευρώ Τα 250 Που ε, Με κάποιες προϋποθέσεις έπαιρναν Παίρνουν κάποιοι άνθρωποι Και έφτιαν μια σύνταξη 450-500 ευρώ Κατάλασες μεγάλε Να καταργηθεί λέει Και η μη σύνταξιοδότηση σε αυτούς που έχουν εκπληρώσει τα χρόνια εργασίας αλλά δεν είναι ηλικιακά όριμη για τη σύνταξη. Δηλαδή δεν να... εσύ μπορεί να έχεις ένσημα από 12 χρονών και να δούλεψες ξέρω εγώ, και 40 και 50 και να είσαι 60 και να έχεις 500.000 ένσημα αλλά επειδή δεν είσαι όριμος ηλικιακά δεν θα σου δόκουμε σύνταξη. Αυτά λέει φίλε μου. Ο σύμμαχός σου ο Σόιμπλε ο Σαπέν και η ενωμένη σου Ναζιστική Ευρώπη. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι όλα αυτά εμπεριέχονται στην, ε, πως την, μας την είπε ο Βαρουφάκης έτσι. Στον έντιμο συμβιβασμό Κοντά όλιο Υπάρχει και έντιμο συμβιβασμός τώρα Ό, όλα, Για όλα έχουμε ένα όνομα Παρακαλώ έτσι. Ρε φίλε που είσαι έτσι. Ε... Έτσι. Να σε ρωτήσω κάτι Τι θα γίνει με τον διορισμό μου έτσι. Να... α, έτσι τάξτε, θα να σου ρωτήσω κάτι, εγεν, εγεννήσαμε, και Εκάμναμε κόρη Να μαζίσει Να μαζίσει, αυτά πες μου παραδομόλα Έλα ρε, να μαζίσει, να μαζίσει ρε, έλα ρε. Πώς θα την ονομάσουμε Ελευθερία ε, ε, ε, και θα λέει μόνη της ελευθερία και θα προσθέτει πως λέει για στις ελευθερία ή θάνατο Α, <laughs> mm. ah, μπράβο, ναι ah, από εκεί πέρασε η κυρατασία από την γιορτή της Μαριχουάνας τι φάτσα είναι αυτή η ρε. Δεν Δεν κυβερνητικές. Τι φάτσα είναι αυτή. Βάλτε όλο τέτοιος ρε. Εγώ με την κρατασία παρέα. Μ' αρέσει ο κυβερνητικός να σου ζήσει σε μια κυβερνητική κοράκλα. Να είναι καλά, να έχει υγεία και καλά χρόνια να ζήσει. Καλά χρόνια τώρα δεν τα βλέπω Λοιπόν, άκουνα να σου πω κάτι Μ' αρέσει αυτός ο κυβερνητικός Λέει, μη κουπανιέστε λέει, Έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε ε, Μετανάστες στην Ελλάδα Μετανάστες τα μάθε, εμάθες, Θα γίνει σύσκεψη Λέει ε, Κουντάρανε 700, τους πνίξανε και κάνουν σύσκεψη. Κοίτα να δει η αλυσίδα, η ελληλουχία τώρα. Πνίγουμε 700, κάνουμε σύσκεψη, βγάζουμε κοντήλια, τρώμε όλοι μαζί. Λουλουλ. Εκτός από τους αποθαμένους που είναι στον πάτο και του τρώνε τα σκυλόψαρα. Ε, τώρα, εσύ τώρα μεγάλε, δεν κάνει τώρα, είσαι Ευρωπαίος ρε, δεν κάνει χωρίς Ευρώπη μεγάλε. Λουλ. Τι σου έλεγα λοιπόν αυτά με τι συντάξει, χαιρέτα. Και θα λες τώρα ας πούμε... Και αποχαιρέτα τι συντάξεις Που ήξερες μεγάλα Δεν πάει 350 χρόνια Και το ερώτημα μεγάλα είναι το εξής Γιατί καλείς αυτή τη στιγμή Τα ανθρωπάκια να πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορέ. Mm. Αφού σύνταξη δεν πρόκειται να πάρουν mm. Γιατί καλείς το ταλέπορο επιχειρηματία Το κλεισμένοι επιχείρηση να κάνει Διακανονισμό στο TV mm. Πρόκειται να πάρει καμιά σύνταξη mm. Παρακαλώ mm. Να Μας πλήγανε ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς που δεν υπάρχει θάλασσα Μου λέει ένας φίλος ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Γερμανία Θα μας φουντάρανε όλους που πηγαίνουν εκεί για μετανάσταση Σε βάρα καλή που θα μπει ο Έλληνας τώρα να πούμε Στη Βάρκαρα με μου Την κάνει από μήκο με κότερο. Λοιπόν τι σου έλεγα Αν η Ελλάδα βγει από την Ευρωζώνη Τότε η κρίση θα μεταδοθεί Μας είπε ο Βαρουφάκης Μεγάλο Βαρουφάκης είναι υπουργός σου ναι, ε, μεταξύ εκείνο που με τρελαίνει μένα προσωπικά Όπως και η κυρατασία όταν τη βλέπω Με εκείνο το χαμόγελο ξέρει Είναι ότι είναι και η ροάσο Ο Βαρουφάκης Λοιπόν, ο κύριος Βαρουφάκης Λοιπόν, Γιάννη με ένα νι Δεν πήγε Λοιπόν για τον Ομπάμα Αλλά για να συναντηθεί με, τη, με τον δικηγόρο Λιμπάχειτ. Τι είναι ο είναι ο νομικός σύμβουλος που χειρίστηκε την αναδιάρθρωση του χρέους της Ελλάδας το 2012. Όταν και πάλι οι δανειστές απειλούσαν με έξοδο από την Ευρωζώνη. Α, είδες λοιπόν ότι όλα έχουν μια εξήγηση πέρα από τις κάμερες που δεν στα δείχνουν αυτά. Ορίστε. Ποιος, ποιος, ποιος, ποιος. Ο, ο, ο Αδωνής ο, ο Μπουμπούκος, ναι, είναι εργατοπατέρας ναι, όχι, ναι. Μάλλον δεν έχεις ακούσει την εκπομπή από την αρχή 375 ευρώ πρόστιμο ρε. Τραχέλα, γεια Για, για τον Μπουμπούκο, ναι, δεν, δεν προλάβα Τι να προλάβω, είμαι εξασιασμένος Δηλαδή, μεγάλε, τώρα να σου πω κάτι Είσαι εσύ μεταλλορύχος Μάλλον, ματαλλορύχος είσαι Ματαλλορύχος και κατεβαίνει ο, ο Γεωργιάτης Να σου συμπαρασταθεί ο Μπουμπούκος Για τον Μπουμπούκο μιλάμε Δεν, δεν προβληματίζεσαι καθόλου Λέμε ως εργάτης ρε παιδί μου ε, ε, Δεν προβληματίζεσαι καθόλου Όσο για τη, για τη φωτογράφηση της Ραχήλ Βεγάλε στην έχω πει τη θέση μου Αυτή την εποχή περνάνε καλά Οι άνοι η αυτοί οι οποίοι ε, Ενσυνείδητα Δολοφονούν το λαό Το ίδιο κάνει και η κυρία Ραχήλ μαζί με όλους αυτούς τους σάνουσε, παρακαλώ. Ναι. Ναι ναι. ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι ναι, ναι να σου πω κάτι, φίλε ε, Το ερώτημα που ναι ναι ναι ναι ναι στην Ελντοράντο Ούτε στις, Στου στο, του Βελγίου τη Στοέ δεν ήταν 4.000 μέσα να δουλεύουν. Ρε, μας δούμε, με πράσινα, ξέρω εγώ, φωσφορίζει. Και... Αυτέ είναι οι, οι διαδηλώσει του μέλλοντο. Σε κατεβάζει η εταιρεία κάτω και διαμαρτύρεσαι για τα συμφέροντά τη. Και είναι μαζί σου και ο μπουμπούκος Επαναλαμβάνω λοιπόν, επειδή μου είπε ε, για την κυρία Ραχίλ, σου είπα την άποψή μου για, για την κάθε Ραχίλ αυτή τη ζωή. Η Ραχίλ είναι ένα χορτασμένο δημοσιοπαλληλάκι. Το ψήφισε το έκανες και βουλευτάρα, έχει και απόψεις, είναι, ανεβαίνει και στα κάγκελα, καβαλάει κάγκελα εκεί, κάνει επανάσταση, φωτογραφίζεται για τα lifestyle. Και σου επαναλαμβάνω, είναι η προσωπική μου θέση αυτή. Στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια περνάνε καλά και λένε ότι περνάνε καλά και το δείχνουν με τη ζωή, με τη ζωή που κάνουν οι άνοι, οι βλάκες και οι ενσυνείδητα δολοφόνοι. Εσύ την κυρία αυτή ή τους άλλους Ενέταξε του όπου θέλεις Δεν γίνεται Δεν γίνεται να πεθαίνει, να πεθαίνει Μερίδα του πληθυσμού να υποφέρει ο άλλος δίπλα σου Και εσύ να πούμε να βγαίνει Να ρίχνεις ε, μπαμπούμ Να πούμε να χαλάσεις και το γω Που τα βρήκες ρε κακομύρι, 500 και 200 ευρώ να τα δώσεις Σε στρακαστρούγες του Πάσχα Πού ακριβώς τα βρήκες δηλαδή Για να ξέρω δηλαδή Παρακαλώ εσύ είσαι ραχηλικός Μουσική Ναι, ξέχνω ξε... Καλά εσύ ζήσε το 1802 Μουσική Θα σου εξηγήσω γιατί Μουσική Θα σου εξηγήσω, Μουσική σου εξηγήσω γιατί, ρε. σου εξηγήσω γιατί, αμέσως Μουσική Ναι, ένας αρχαιοληθικός ακροατής εδώ Μου λέει, ε, μη διαμαρτύρισαι, εγώ δεν διαμαρτύρομαι καταρχάς για τη Ραχήλ μου λέει Γιατί δεν σε καλάμι αλλά κάγελο ε, Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι Παλαιολυθικός Αρχαιολογικός Πώς να σε πω να Μούμια είσαι Δεν έχεις πάρει χαμπάρι, δεν υπάρχουν καλάμια τώρα ρε. Είναι όλα να πούμε σιδερένια Σιδερένια ρε παιδί μου Πώς λέμε άσπρα γένια ε, Καλάμια σιδερένια Με ή ακόμα Ορίστε Ή έλα του. Τιονό, δεν Αχα, εντάξει, συγγνώμη, με συγχωρείς, με συγχωρείς, ναι, δίκιο έχει εδώ ο Τελεκρατής, χαίστε τη Μενεγάκη της πολιτικής να πούμε, ασχοληθείτε με τίποτα σοβαρό, μη γλιστράμε στον Ταραμά, αυτά γίνονται, έχει δίκιο ο Τελεκρατής, για να γλιστρήσουμε στον Ταραμά. Ο Μπάχεϊτ λοιπόν που σου λέγαμε Γάλα, τον οποίο δεν στον παρουσίασε κανένα κανάλι, μόνο την καράφλα του Βαρουφάκη σου παρουσιάζανε να μιλάει με τον κύριο Ομπάμα και να του λέει, άκου να σου πω Μπάρακ, ε, θα το κρατηφιάξουμε την ιστορία του, λέει ο Βαρουφάκης, αυτά σου παρουσιάζανε σένα, αλλά ο Βαρουφάκης πήγε εκεί να συναντηθεί λοιπόν με τον Μπάχεϊτ που όπως σου είπα το 2012... Ε, Χειρίστηκε την αναδιάρθρωση του χρέους, τότε που μας απειλούσαν πάλι οι Δανιστές. Σύμφωνα λοιπόν με τους New York Times, μέχρι την Παρασκευή ο δικηγόρο θα καταφέρει η Ελλάδα να πάρει μέρος των χρημάτων. Μέχρι την Παρασκευή μιλάμε. Οπότε καταλαβαίνεις τα πανηγύρια που θα κάνει η Αυγιανή. Ανοικήσαμε, ενοικήσαμε. Σήμερα μεγάλη είναι η μέρα ντροπή για τους ε, Έλληνες. Σήμερα είναι η μέρα ντροπή, Ξεκινάει αυτό το εξεφτελισμένο μέτρο για την ανθρωπιστική βοήθεια Ξεκινάει σε έναν λαό ο οποίος έπρεπε να είναι υπερήφανος σε έναν λαό ο οποίος έπρεπε να κερδίζει τη ζωή του μέρα με τη μέρα την αξιοπρέπεια και την ελευθερία του του δίνουν ανθρωπιστική βοήθεια την οδηγήσαν την κατάσταση εκεί που θέλανε και κάνουν τα κόλπα που κάνουν ε... επίσης μέχρι τις 20 Μαΐου μπορείτε να υποβάλετε αιτήσεις για φθηνό ρεύμα πρόσεξτε θα σας κάνουν φθηνό ρεύμα και οι, ρυθμι... οι ρυθμιζόμενες χρεώσει είναι... το... το ρεύμα θα είναι 10 ευρώ και οι ρυθμιζόμενες χρεώσει θα είναι 500 να δούμε πώ θα τις πληρώνετε παρακαλώ Μπράβο ναι. <laughs> τι μου λέει ο ναι, ναι. τι μου είπε <σίλυνα> Εσύ μου λέει Η χρυσή αυγή δεν έβγαινε και έδινε συσήτεια στους στοχούς είδε τελικά να πούμε τα δύο άκρα συγκλίνουν <σίλυνα> Σου Αυτό και μόνο που το σκέφτηκε Και μόνο που πρόσεξε Όχι που το φέρνουν στο στόμα του αριστερή Και μόνο που το βάζουν σε ενέργεια Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες ξεφτύλες Που μπορεί να υφίσταται ένα λαό. Ορίστε Έχουμε, παράσιτα παράσει τα ακού στο Ιντερνετ <στονίτρια> Στο <internet>. Ιντερνετ <στονίτρια> Θα τρελαθώ <στονίτρια> Θα τρελαθώ, αυτό δεν μπορεί να... <στονίτρια> ναι... Τι έφυγε Για κάνε ένα restart, ρε παιδί, Ναι... <στονίτρια> ναι. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Οι έφτια από μου λέει κάνουνε λέει διαδικτυακά πως γίνεται αυτό να βάζουνε ε, θα μου πεις εντάξει δεν ξέρεις ρε μάπα εσύ από ηλεκτρονικά, βάζουνε λέει από πίσω ειδήσει κάτι βάζουν Παρακαλώ Δεν κατάλαβα. Εσύ είσαι πόντιο. Εσύ Α, λοιπόν να σας πω κάτι. Ρε. Μισό λεπτό να απευθυνθώ εδώ στους Αρτινούς Λοιπόν, να σας ενημερώσω στην Άρτα ότι εσύ στήθη σύλλογο φίλων των Ποντίων και Ποντιακό Σύλλογο. Λοιπόν, με τον πρωτότυπο τίτλο Παναγία Ισουμελά. <ΣΣΣ> ναι, σκεφτόταν η Πόντιο. Ο πρόεδρο, λοιπόν εδώ να Τι όνομα να δώσουμε Και δώσαν τον πρωτότυπο τίτλο Παναγία Ισουμελά Όποιος θέλει να σας πω κάτι Πραγματικά δηλαδή Να ε, απευθυνθεί Μπορεί να πάρει τηλέφωνο Τον πρόεδρο του Ελευταίρη Τον Καζατζή Αυτόν το ψηφίζουμε εισόβιο πρόεδρο έτσι Όλοι θα το ψηφίσουμε εισόβιο πρόεδρο Να σας δω και το τηλέφωνο Αν θέλετε βγάλετε τα στυλά σας εσείς Εδώ στην περιοχή ε, απευθύνομαι λοιπόν να γράψετε το τηλέφωνο του Προέδρου, του Ισόβιου Προέδρου του Λευτέρη του Καζαντζή, λοιπόν είναι το τηλέφωνο του Προέδρου μας, του Συλλόγου μας, η Παναγία Ισουμελά, 69 45 όπω όπως είπα 37 04 33 θα επαναλάβω το τηλέφωνο του Προέδρου 69 45 37 0433 Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο Τον πρόεδρο Ετοιμάζει το πρόεδρος για μεγάλα πράγματα <μή> Θα γίνει να πούμε Ποντιακή φωλέα Η άρτα Όλα τα τεμέτρα θα μαζευτούν Και θα γίνει τη τρελής Λοιπόν τη σούπα. Σού λέγα, λοιπόν, μεγάλε. Ξεκινάει το, το, το, το μέτρο της ξεφτήλας Είναι αριστερή τώρα αυτή τώρα ναι τι άλλο έχουμε, Αμαν, κάτι άλλο έχουμε. πέρασε η ώρα, ρε, θα με σκοτώσει ο καναλάρχη, ρε, κάτσε να. Ό,τι μου κάνετε, με παρασέρνετε. Συ φταίτε. όμω δεν μπορεί να μην ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα. Σε παρακαλώ, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Αυτό το τραγουδάκι δεν πρόκειται να το ακούσετε πουθενά άλλο. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι, σα το αφιερώνω όλων και θα γυρίσουμε να κλείσουμε. Άιντε αφιερωμένο. Αλλά του την αγάπη, να την έχει στο πλευρό του Η φρουρά του διατάδει, να'ρθε όλοι στο πλευρό του Και μια μάγισσα μεγάλη, να δουλήσει τον όνειρό του I love Άγισε σπολέ και του λένε του σε ήχι. Πάψα απέδι μου να κλε. <ΣΣΣΣ> Έφτασε πλέον η ώρα και έρχεται από ξένη χώρα. Πίσω για να σε αγαπήσει. Και τα να Αυτά τέλο. Ε, λέει και σε ήχη του τραγούδιου, όχι να το καταργήσουμε. Δεν είμαστε για σε ήχη, δεστα. Παρ' όλα αυτά, η Λέηλα του Τριαντάφυλλο του Απρίλη. I... Του Απρίλη. Hey, ναι, είναι εδώ, Κυρίες μου και κύριοι. Ευχαριστούμε Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν τα γλαίδια του καναλάρχου Ερε παχιόκ Μιγάλη Περνάει Σήμερα περνάει παραπέντει παχιόκ Μιγάλο ε, Λοιπόν καταλαβαίνεις Η ημερήσια διαδρομή του άρχοντα τη κολάσεως Τρώει από τα, αυτά που έβγαλε με τον ιδρότα του το παιδί Ναι Με του χιού Κυρίες μου και κύριοι Εμείς δεν μένει τίποτα άλλο από το να σας ευχαριστήσουμε ε, για την ακρόαση και για τις παρατηρήσεις και να ευχηθούμε να, είσα, να είσαστε πάρα πολύ καλά πάντοτε. Γεια και χαρά σας. Ma FM stereo.